produced by greek dot com austin texas february 2007 john chapter 5 metatavta i neortiton iudeon ke estinde ntis <muchos> Τυφλόν, χολόν, ξύρον, Indetis anthropos άνθρωπος εκεί τριάχοντα και οκτώ έτη έχον εν idono αυτού. Τούτον ιδόνο Ιησούς κατακύμνον, και γνούσο τη έχει, λέγει αυτο, γενέστε, απεκρίτη αυτο ο ασθενόν, κύριε, άνθρωπον ουκέχο ενα όταν Λέγω το Ιησούς, e Aronton Kravaton su ke σου και περύπατι, και εγύρε ο γένιος ο άνθρωπος και ήρετον τον αυτού και περύπατι. Άν σαββάτον νεκίνι ημέρα, ελγόν το τετρα σαββάτον εστιν και οστε και αυτό το έθνο ήταν ο ανθρωπό, ο υπονόσιαρόν και περιπέτει, ο διγάτις ουκ ύδι τίσεστιν, ο γαρισού εξενεύσεν οχλουόντο εν το τοπό. Μετά ταυτα, η βρίσκει αυτό ο Ιησούς εν το ιερό και η πενευτό, Ήδη, η γης και γονάς, μη κετιά μάρτανε ή να μη γυρών, σι τη γενιτε, απίλτεν ο ανθρωπό και η πεντησία ο διότειει ο Ισού έθνο πίzas από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 «Απικρινά το ονο Ιησούς, και έλεγεν αυτις, Αμήν, Αμήν λεγόιμιν, οδινάτε ο βιος πιινάφι αυτού οδεν, αν μίτι βλέπι τον Πατέρ πιοντα, αγάρ ανεκίνος πιιτ αυτα και ο βιος ομιος πιι, ογάρ πατύρ φιλί τον και και ο ο και ούτε και ούτε και ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε amin ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε Αμήν, αμήν λεγούιμιν ότι έρχεται ώρα, και νιν έστειν ότι οι νεκροί ακούσουσιν τις φωνείς του βιού του Θεού, και οι ακούσαντες ζήσουσιν, ως περγάρο πατύρ ότι μη ταυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα εν υπάντης ιεν της νημής ακούσουσιν ke φωνής απ' του, και εκπορεύσονται η τα αγατάπης αντες ισ' ανάστασιν ζωής, η τα φαύλα πραξ' αντες ισ' krino, κρίσιος. i να με mi πιίν estin, oti αυτού και η κρίσις Εάν εγώ martirò per μου i martiriamu u chestinalitis a los estino martiron perimu ke i daoti alitis estini martidia in martiri perimu imis a pestalcate pro cioanin ke ne martiri ke tiatia e upara antroputin martirian lambano a Αλα e na εγώ δε εχώ την μάρτυρίαν μισό του γιουάνου, γαρ εργά δεδοκεν μιώ πατύριν ατελείοσο αυτά, αυτά τα εργά πιώ μάρτυρι πέρι μου, οτι ο πατύρι με απεσταλκεν. Και ο πέμψας με πατύρι εκείνος με μάρτυρικιν πέρι μου, ούτε αυτού ποποτε ακικοατε, ούτε αυτού και τον λόγον yar ravnate tas krafaso timis do kite ne abdis και ekine isine martirosi primo ke uteliti el tim prosme in azuinekite toxan para antropon u lambano «Πώς δίναστε εμείς πιστεύσε, δόξαν παραλήλων λαμβάνοντες, και την δόξαν την παράτου μόνο Θεού ουζητήτε. Μι δοκείτε ότι εγώ κατηγορίσω ημών προς τον πατέρα. Εστιν ο κατηγορόν εμον, Μοησής, ίσον ημίσιλ πίκατε. Ήγαρ επίστευεται Μοησή,